όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Στην αρχή, ο Σόλων μεταχειρίστηκε την ποίηση για να παίζει, για να διασκεδάζει την ώρα της σχόλης. Στα ποίηματά του μιλάει για τις ειδονές με τρόπο άσεμνο, ατέριαστο σε φιλοσόφους. Πίστευε πως ήταν φτωχός και όχι πλουσίος, και το ξεκαθάρισε με τούτα τα λόγια. «Πολλοί κακοί πλουτίζουνε και παίνονται οι καλοί. Όμως εμείς με τέτοιο πλούτο δεν την αλλάζουμε, την αρετή μας. Γεράνε τα δικά της θέμελα. Το χρήμα ένα στη μια κι άλλο στην άλλη το κατέχει». Αργότερα, όμω συνέθεται σε στίχους φιλοσοφικά γνωμικά κι έπλακε τα ποίηματά του με πολιτικά ζητήματα, όχι για να τα ιστορίσει και να τα παραδώσει στη μνήμη, παρά σαν απολογισμό των πράξεών του και σαν νουθεσία και μάλωμα των Αθηναίων. Λένε μερικοί ότι και τους νόμους του δοκίμασε να τους γράψει έμετρος, σαν έπος, και μνημονεύουν την αρχή τους. Πρώτα στο δία το βασιλιά να ευχηθούμε, το γιο του Κρόνου. Τύχει καλή νόμους μας και δόξα να χαρίσει. Όπως η περισσότερη σοφ έτσι κι ω όλων, απ' τη φιλοσοφία, αγάπησε την πολιτική. <σλίτυξη> Είχαν αποκάμια οι Αθηναίοι να πολεμούν σκληρά και με τους μεγαρίτες για τη Σαλαμίνα. Ψήφισαν λοιπόν νόμο να τιμωρείται με θάνατο όποιος τολμήσει να προτείνει γραπτά ή προφορικά, πως πρέπει η πόλη να διεκδικήσει τη Σαλαμίνα. Τούτο το Όνιδος το έφερνε βαριά ω όλων. Έβλεπε κιόλας πως τα παλικάρια καρτερούσαν πώς και πώς να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Ο νόμος όμως τους έκλεβε το θάρρος να κινήσουν μόνοι τους. Παράστησε λοιπόν τον τρελό σόλον. Σ' όλη την πόλη διαδόθηκε ότι δεν στέκει καλά στα λογικά του. Στα κρυφά συνέθεσε στίχους ελεγειακούς και τους αποστήθησε ώστε να μπορέσει να του απαγγείλει. Και μια μέρα έβαλε ένα σκουφί και όρμησε στην αγορά. Έτρεξε λαό πολλή. Ο Σόλον ανέβηκε στην πέτρα που είναι για τον Κύρικα και άρχισε να τραγουδάει την ελεγεία του. Σαλαμίνα ήταν ο τίτλος της, εκατό στίχοι όλοι, όλοι με πολύ χάρη συνθεμένη. Από τη Σαλαμίνα την ποθητή Κύρικα ήρθα και ένα τραγούδι θα σα πω αντί για λόγο. Βάλθηκαν να τον επενούν οι φίλοι του μόλι τέλειωσε. Και ο Πυσύστρατο παρακινούσε του πολίτε να κάνουν πράξη τα λόγια του τραγουδιού. Ευθύ Κατάργησαν τον νόμο και κίνησαν στον πόλεμο με τον Σόλων αρχηγό τους. Σόλων και Πισίστρατος έπλευσαν προς το ακροτήρι της Κολιάδας. Βρήκαν εκεί συναγμένες τις γυναίκες να θυσιάζουν στη Δήμητρα κατά τα Πατροπαράδοτα. Κάλεσε τότε έναν εμπιστό του ο Σόλων και τον δασκάλεψε να πάει στη Σαλαμίνα, τάχα λιποτάκτης. Και εκεί να παρακινήσει τους μεγαρίτε να βιαστούν να πάνε στην Κολιάδα αν θέλουν να πιάσουν τις των αθηνών. Έτσι κι έγινε. Οι μεγαρίτες πίστεψαν τα λόγια του και έστειλαν ένα καράβι γεμάτο άντρες. Μόλις το είδε ο Σόλων από μακριά, πρόσταξε τις γυναίκες να φύγουν. Συνάθρισε τα παλικάρια, όσα δεν είχαν βγάλει ακόμα γένια, και τα έντυσε με ρούχα γυναικών, φουστάνια, ποδήματα και κεφαλόδεσμους. Έκρυψαν τα μαχαίρια τους και κατέβηκαν στο γυαλό να παίξουν και να χορέψουν. Γλυκάθηκαν οι άραξαν το πλοίο τους και όρμησαν κατά πάνω στα παλικάρια που τα πέρασαν για γυναίκες. Αλλά γρήγορα ήρθαν στα χέρια μεταξύ τους, ποιος να τις προταρπάξει. Κανείς δεν στο τέλος, όλοι σκοτώθηκαν και οι Αθηναίοι έστειλαν ευθύς πλοία και κυρίέψαν το νησί. Το πρόσπασμα του Πλούταρχου που ακούσαμε σε μετάφραση Παντελή Μπουκάλλα η οποία πολύ έξυπνα τονίζει το στοιχείο της λαϊκής αφήγησης του παραμύθιου αξίζει να υπογραμμίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, τη διάχυση ενός τελετουργικού θα το έλεγα στοιχείου του στοιχείου της παρενδισίας της μεταφύεσης το οποίο αν ακούσουμε ολόκληρο το κείμενο του Πλούταρχου για το Σόλωνα θα δούμε ότι υπάρχει παντού. Τη διάχυση, λοιπόν. Ένα στοιχείου που σε άλλα συμφραζόμενα θα ήταν καρναβαλιστικό, με την πιο αυστηρή ιστορική αφήγηση. Και το δεύτερο παρεμφερές στοιχείο που πρέπει να υπογραμμίσουμε είναι ο Σόλων ως τρελός του χωριού. Ο Σόλων δηλαδή, σε ένα ρόλο, ο οποίος παραδοσιακά ανήκει στον σατιρικό. Κι όμως, εδώ ο Σόλων, ω τρελό του χωριού, απαγγέλει μια ανελεγία που σημαίνει ότι σιγά-σιγά το όριο ξεθοριάζ και η σάτιρα αρχίζει να αποφλειώνεται και να αποκαλύπτει τον σκληρό, πολιτικό και ηθικό πυρήνα της χωρίς να εγκαταλείπει την τελετουργική διάθεση από την οποία κατάγεται, την διάθεση του λαϊκού σκόμματος. Αυτή την αργή ανάδυση του ελεγίου μέσα από τη σάτιρα, για να το πούμε έτσι, ενός σκληρού ηθικιστικού πυρήνα σχεδόν προφητικού, την έχει πιάσει πολύ έξυπνα ο Σικελιανός Στην ανάπλαση του ίδιου επεισόδιο. Σόλωνος Απόλογος Γιγνόσκο Κέμι φρενός ένδοθεν άλγια εκίτε Πρεσβυτά την εσορών γέαν η καινομένην Ελεγία Σόλωνος Ο Σόλωνας Γέροντας πια, θυμάται τον καιρό όπου υποκρίθη τον τρελό για να παρορμήσει τους Αθηναίους να ανακαταλάβουν τη Σαλαμίνα, νοσταλγεί την ώρα αυτή και μοναχώς του λέει «Σα βγήκα κι Ισοστέφανος στη μέση από το δρόμο, τριγύρα μου με τρόμο ζυγώσαν τα παιδιά». Μα ως είδανε πανάδευα δίχως μιλιά το στόμα, γιατί τα λόγια ακόμα μου ταπνίγε η καρδιά, Ξεθάρεψα να πάντεχα, Κι όλα, κρατώντας το ίσο, Με πήρανε από πίσω, Φωνάζοντα, ο τρελό, Κι μέ που ο λόγος κέντριζεν, Ε πιο παράλλονς, Για τη βαθιά μου, ο άλλος, επλήθενε, θολός, Με τέτοιο τσούρμο γύρα μου, Στην αγορά όταν πήγα, Λες μ' άγγεξεν Τραβώντα το σπαθί, Τα ίδια μου στίθη χτύπησα, Και πια, δεν ήταν ψέμα. Από τις φλέβες το αίμα Επίδα εναχηθεί. Κι ως είδα πια τριγύρα μου Τη μαζομένη Αθήνα Φωνάζω η Σαλαμίνα μακούτε ακούτε καρτερή Κι μπρο να την γλιτώσουμε Κι είναι δικιά μας πάλι Μικρή παιδιά είναι πάλι Μα η Νίκη είναι ιερή Κι ως κάποιοι τότε μάντεψαν Τα λόγια του τα γύρα Σαν άσπρωγναν μια θύρα Φωνάξαν όλοι, ο μπρος. Και να, σε λίγο εβάδισε, ανάμεσα στα πλήθη με ματωμένα στίθη, προβόδα σαγαμπρός. Κι η Σαλαμίνα επάρθηκε κι ο μόχτος μου στεριώθη και μόγιναν υπόθη, πόβλεπε ο νους Μάπια Μα πια, από τότε, μια φωνή σαν τον παιδιών εκείνη δεν άκουσα να κλείνει το μένος μου, ο τρελός, Γύρα ο τρελός σαν έκραζαν Κι ολοένα προχωρούσα Τι αληθινά μπορούσα τρελός και να γεννώ Απ' τις καρδιάς μου το άδυτο Το μέγα ανθελήμα μου Δεν άστραφτε μπροστά μου Ψηλά ως τον ουρανό Αλλά από τότε Τα κοινά φροντίζοντας ολοένα, ένα από τη γένα την πρώτη της καρδιάς Γνώση στη γνώση εμάζεψα Και τώρα πια είμαι πάνω Στο σύνορο το πλάνο της ύστερη βραδιάς. Μανά, σε αυτό το σύνορο, Που ο μου πια την τάξη κλωτσάει, Και θέλει πράξη και τούτος να γεννεί, Κ' ίσως να γίνει δίνονταν και πάλι αυτό το τάμα, Αν γύρα Θεέ μου, Ο Θάμα, Ακούονταν μια φωνή, Σαν των παιδιών ε τη φωνήν, Όλο ένα να με σπρώγνει, Σαν για μιαν άλλη νόχτη, Και για μια νέα ζωή, αν μόνο λέω, ακούγονταν βαθιά κι ολογυρά μου, Αδόκητα, ο χαρά μου, τη τρέλα η Άγια Βοή. Κι α πια απ' τον Όλυμπο, Ή από τα τάρταρα έλα, η ιερή μεγάλη τρέλα, Και πάρε μου το νου, και τη σοφία σπατάλα μου, Για μιαν αθάνατη ώρα, μια ώρα νικηφόρα, σαν να τα Όμως και εδώ ακόμη το νόμισμα που δεν κερδίζει πια ξεκάθαρα από τη μεριά της δημοκρατίας και της πολιτικότητας έχει ας πούμε σταθεί για λίγο στην κόψη. Ακόμη εκρεμεί η έκβαση. Αν όμως μπορούσαμε να σύρουμε ως την άκρη της αυτή τη γραμμή της ηθικιστικής σκλήρυνσης της άτυρας τότε ο τρελός του χωριού χάνοντας κάθε ίχνος χιουμοριστικής διάθεσης χάνοντας κάθε ικανότητα να βγάζει γέλιο, παρεκτός αν τον δούμε τον ίδιο ως κομική φιγούρα, θα μας οδηγούσε στην πιο απροσδόκητη εκδοχή. Τη χρονιά που πέθανε ο βασιλιάς ο Ζίας, είδα τον Κύριο να κάθεται απάνω σε θρόνο αψιλό και περίφανο, και τα κράσπεδά του γεμίζανε τον νεό. Σεραφείμ στέκονταν από πάνω του, με έξι το καθένα φτερούγιας Με τις δυο σκεπάζαν το πρόσωπό τους Με τις δυο σκεπάζαν τα πόδια τους Και με τις δυο πετούσαν Και ανέκραζε το ένα στο άλλο Και έλεγε Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος σαβαώθ Γεμάτι ο η από τη δόξα του Και σκίστηκαν οι παραστάτες της θύρας Από τη φωνή εκείνου που ανέκραζε Και γέμισε ο οίκος καπνό και είπα Αλή σε μένα Χάθηκα Γιατί είμαι ένας άνθρωπος με χίλι λερά Και κατοικώ ανάμεσα σε ένα λαό με βρώμικα χίλι Γιατί τα μάτια μου αντίκρισαν τον βασιλιά Τον Κύριο των Δυνάμεων Τότε πέταξε προς εμέ ένα από τα Σεραφείμ Κρατώντας το χέρι του κάρβουνο αναμένα Που το είχε πάρει με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο Και άγγιξε το στόμα μου και είπε να, πάνω στα χείλη σου άγγιξε αυτό. Τα κρίματά σου σβηστήκαν και οι αμαρτίες σου καθαρίστηκαν. Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου να λέει «Ποιον θα στείλω και ποιος θα πάει για μας». Και αποκρίθηκα νάμε, εγώ, στείλε εμένα». Και εκείνο πήγαινε και πέσα αυτό το λαό. «Θα ακούσετε βέβαια, μα δεν θα καταλάβετε. Θα δείτε... «Μα δεν θα νιώσετε». Σκλήρινε η καρδιά αυτού του λαού και βάριναν τα αυτιά τους. Κλείσαν τα ματοβλεφαρά τους για να μην βλέπουν τα μάτια τους και να μην ακούν τα αυτιά τους και καταλάβουν με την καρδιά τους και γυρίσουν και γιατρευτούν. Και είπα «Ως πότε, κύριε». Και εκείνος αποκρίθηκε. που να μείνουν έρμες οι πολιτείες και οι δίχως στα σπίτια». Κι ω να ρημάξει ο τόπος ολότελα, Ώσπου να απομακρύνει ο Κύριος τους ανθρώπους και να πέσει μεγάλη μέσα στη γη μοναξιά, Που κι αν απομείνει το ένα σε αυτή, Κι αυτό πάλι θα καταστραφεί, Σαν την αγριοτσικουδιά και τη βαλανιδιά, Που απομένει ο κορμός τους σαν κόβονται, Έτσι κι από το λαό τούτο, Θα απομείνει ένας κορμός, Σπέρμα Άγιο